Και είδον, και ιδού το αρνίον που εστέκετο το Ιών και κυριάχεν μέσω της επηγής εκκλησίας του. Και μαζί του ήσαν εκατόν τεσσαράκοντα τέσσερες του επιστραφέντος και πιστέψαντος πλέον Ισραηλιτικού λαού, οι ε οποίοι είχαν το όνομα του αρνίου και το όνομα του πατρός αυτού γραμμένον επάνω στα μέτωπα 2. Και οι από την ενουρανής εκκλησίαν. Φωνήν δυνατήν σαν φωνήν και βοήν υδάτων πολλών που πέφτουν από ψηλά και σαν φωνήν μεγάλης βροντής. Και η φωνή αυτή που ήκουσα είτο σαν φωνήν κιθαροπεκτών που παίζουν με τα σκηθάραστον. 3. Και ψάλουν νέων ύμνων εμπρόσης στον θρόνων του Θεού και εμπρόσης στα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους. Και κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει και να νιώσει το περιεχόμενο και την αρμονία του ύμνου αυτού, παρά μόνον εκατόν που με το αίμα του αρνίου εξηγοράστησαν και λυτρώθησαν διαλεγμένοι από το πλήθος των κατοίκων τη γης. 4. Αυτοί απειρνήθησαν ολοτελώς των κόσμων και για να μείνουν τελείως αφοσιωμένοι στο αρνίον δεν ήρθαν εις καμίαν σχέση προς γυναίκας, διότι είναι παρθένοι. Αυτοί είναι που ακολουθούν το αρνίον όπου και αν υπάγει, κίνδυνο. Αυτοί εξηγοράστησαν από του μέσο των ανθρώπων για να είναι εκλεκτή προσφορά και θυσία εις των Θεών και ει των Αρνίων. 5. Και δεν ευρέθει ψέμα εις το στόμα των είναι άμεμπτη. 6. Και είδα άλλον Άγγελο να πετάει στο μέσον του ουρανού και να έχει χαρμόσυνο μήνυμα που από καταβολή του κόσμου περιείχε το την βουλή του Θεού. Και από αιώνων πολλών προεκηρύχθη από του προφήτας και διελαλήθη από του Αποστόλου και το οποίο αναφέρεται ει την δια του Χριστού, Σωτηρία των Πιστών και την Κατάκριση των Απίστων. Και είχε το Ευαγγέλιο αυτό ο Άγγελο, δια να το αναγγείλει και το διακηρύξει ει όλη την γη και ει κάθε έθνο και φιλήν και ξενογλώσσους ανθρώπου και ει κάθε λαών Επτά, λέγον με φωνή μεγάλη. Φοβηθείτε τον Κύριον και δώσατε δόξαν σε αυτόν. Διότι ήλθε η ώρα που θα κάνει την κρίση του, και προσκυνήσατε σε αυτόν που επήσαι τον ουρανών και την ηγίν και την θάλασσαν και τα σπηγά των νερών. 8. Και άλλο δεύτερος άγγελος ήλθεν ύστερα και είπεν Έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλώνη μεγάλη. Δηλαδή, έπεσε η Ρώμη καθώ και τα εξοικονόμενα επ' αυτήν καθόλου σα και μάλιστα κατά του εσκάτου καιρού κέντρα τη κρατική ασευεία και αντιχρήστου πνευματική δυνάμεω. Η αλληγορουμένη αυτή βαβυλών έχει ποτίσει όλα τα έθνη με τη μεθιστική δύναμη και λύσαν τη πορνεία τη και τη ιδωλορατρική παραφορά και διαφθοράς τη. 9. Κι άλλο άγγελο τρίτο ήλθεν ύστερα από αυτού και είπε με φωνή μεγάλη. Όποιος προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα του και παίρνει χάραγμα και σφραγίδα από αυτό εις το μέτωπό του ή εις το χέρι του. Δέκα. Και αυτό θα πει από τον ήνων του θυμού του Θεού που έχει κεραστεί και ετοιμαστεί ανώθευτος και θυμήσει στο ποτήριον της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφι εμπρός στους Αγίους Αγγέλους και εμπρός στο Αρνίων. 11. Και ο καπνό τη φωτιά και του θιαφιού που θα του βασανίζει ακατάπαυσα θα αναβαίνει σε αιώνα αιώνων και δεν θα έχουν ανάπαυση μέραν και νύκτα Αυτοί που προσκυνούν τώρα το Θηρίον και την εικόνα του, και όποιο παίρνει το χάραγμα και τη σφραγίδα του ονόματό του. 12. Εδώ κατά των καιρών αυτών του Αντιχρήστου δείκνυεται η υπομονή και η καρτέρηση και η αντοχή των Χριστιανών, οι οποίοι τηρούν τα σεντολά του Θεού και κρατούν την πίστη προ τον Ιησούν. 13. Και ήκουσα φωνήν από τον ουρανόν η οποία έλεγε «Γράψε, μακάρι από τώρα είναι οι νεκροί που πεθαίνουν πιστεύοντες στον Κύριον και ενωμένοι με Αυτόν». «Ναι, είναι μακάρι, λέει το Άγιον Πνεύμα, διότι πεθαίνουν για να αναπαυθούν από τους κόπους του. και θα αναπαυθούν διότι τα Άγια Έργα των παρακολουθούν μαζί Τον στην άλλη ζωή». 14 και είδα την κρίση του Θεού να προεικονίζεται και να προεξαγγέλλεται, και είδου ένα φωτεινόν σύννεφον. Και πάνω στο σύννεφον είδα να κάθεται πρόσωπο που ομοίαζε προς τον ιόν ανθρώπου, και είχε επί της του βασιλικών στέμα χρυσών, και στο χέρι του κρατούσε δρέπανον αγωνισμένον και κοπτερών. 15 κι άλλος άγγελος εμβγήκεν από το ενουρανής κατοικητήριον του Θεού, ο οποίος εφώναζε με μεγάλη φωνήνη σε αυτών που εκάθιτο το εις το το δρεπανόν σου και θέρισε, διότι ήλθε η ώρα διαναθερίσομεν και να μαζεύσομεν οι άγγελοι σου τους εκλεκτούς, διότι ορίμασεν ο σπόρος της ευσεβία και εξεράδησαν τα στάχια που πρέπει να θερίσομεν εις γῆν. 16 Κέρρυψε αυτό που εκάθετο στο σύννεφων το δρέπανόν του ει την και θερρίστη η γη και μαζεύθη ο όρημο ύτο των εκλεκτών. 17. Κι άλλο άγγελο ευγήκαιν από το ενουρανή κατοικητήριο του Θεού που είχε και αυτό δρέπανόν αγωνισμένων και κοπτερών. 18. Κι άλλο άγγελο ευγήκαιν από το θυσιαστήριο όπου το αίμα των μαρτύρων εζήτη εκδίκηση κατά των αζευών κατοίκων τη γη και ο άγγελος αυτός είχε εξουσίαν επί τις φωτιάς της κολάσεως, δια της οποίας θα τιμωρηθούν οι ασεβείς. Και φώναξε με μεγάλη φωνήνη στον άγγελον που είχε το κοπτερόν δρέπανον και είπε «Στείλε το δρέπανον σου το κοπτερόν και τρίγησε τους ασεβείς σαν άλλα τη της του αμπέλου της γης, διότι ορίμασε το σταφύλι της γης και έφτασαν στο απροχώρητον η κακοί αυτή. 19 και έριψε ο Άγγελος το δρέπανόν του στην την και τρίγησε την Άμπελον που εφύτευσε και καλλιέργησε ο Αντίχρωστος εις την και έριψε τα σταφύλια της στον των μεγάλων του θυμού του Θεού. 20. Και επατήθη ο λυνός που είτο έξω από την πόλη, εις την αλληγορικήν κοιλάδα του Ιωσαφάτ όπου συμβολικός γίνεται η κρίση των εθνών και βγήκε αίμα από τον λινόν πολύ, από το οποίο σχηματίστη ποταμό. μεγάλος, στον οποίο θα έπλεαν τα άλογα μέχρι του χαλινούτον και πλημμύρισε έκσταση χιλίων εξακοσίων σταδίων. Τόσο μεγάλη και καταστρεπτική το εισφαγή αυτή.